Ελλάδα του Μεγαλέξανδρου. Φήμοι των Ρωμαίων Και εζύγωσαν οι πρώτο της Ρώμης και προσκύνησαν τον Αλέξανδρον, και είπαν όλοι μίαν φωνή. Πολλά τα αίτη του Αλεξάνδρου, του ιού του Φιλίππου και της Ολυμπιάδος της Βασίλισσας. Και ήλθαν τα κοράσια, και προσκύνησαν τον, και εφήμισαν τον, και διάβηκαν παράμερα. Και ήλθαν και τα αρχοντόπουλα, και αυτά ομοίω τον εφήμισαν, και διάβηκαν και αυτά κατά μέρο. Και ήλθαν οι γέροντε και οι στρατιώτε όλοι, και, προσκύνησαν τον, και τον εφήμισαν και διάβησαν και αυτοί σε ένα μέρος. Και ύστερα από αυτούς, ήλθαν οι ιερείς με τα και θυμιατών και θυμίασαν τον Αλέξανδρο, και είπαν «Πολλά τα έτη του βασιλέως Αλεξάνδρου». Πώς εισέβη ο Αλέξανδρος εις Ρώμη. Και εισέβη ο Αλέξανδρος, όμου με αυτούς, στο κάστρο της Ρώμης και επήγαν εις το ναόν του μεγάλου Θεού, του Απόλεμος και προσκύνησεν ο Αλέξανδρος και εδόρισεν του Αλεξάνδρου ο των Ελλήνων Σμύρναν και Λίβανον, βασιλικά δωρήματα, και έβγαλεν ένα βιβλίο και έδοκέτο το τα χέρια του Αλεξάνδρου και έγραφεν ούτος. Χρησμός <ΣΣΣΣΣΣ> Ενέτη Πεντάκης Χιλιοστό θέλει εξεύει τράγος μονόκερος και θέλει διώξει τους πάρδους της Δύσεως όλη όπου μάχονται εις με τον άλλον, και προς τον Νότον θέλει η πάγη, και εις την Ανατολήν, και θέλει εύρη των κρυών των Θαυμαστών, όπου έχει τα κέρατα εξεπλωμένα, το ένα κέρατον θάνει έως τον Νότον, το δε άλλο έως εις τον Βορέα, και θέλει κτυπήσει ο μονόκερος τράγος των κρυών των Θαυμαστών εις την καρδίαν να τον σφάξει. Και από τούτο θέλουν τρομάξει όλη τις ανατολή οι βασιλείς και γλώσσε και θέλουν τσαγιστεί τα σπαθία της Περσίας Όλης, και θέλει έλθει στην Μεγάλη Ρώμη, και θέλει ονομαστεί άξιος βασιλεύς της οικουμένης Όλης. Εξήγηση του βιβλίου Και έδωκεν ο Αλέξανδρος το βιβλίο των φιλοσόφων, και ανάγνωσαν την επιγραφήν, και είπαν «Αλέξανδρε Βασιλεύ, είδαμεν εις την όραση του προφήτου Δανίηλ, τα βασίλεια της Δύσεως τα ονομάζει Πάρδος Και του Νότου τα ονομάζει Λέοντες Και της Ανατολής δίκαιρων κρυών Ήγουν των Μύδων και των Φινίκων Και ο Τράγος ο Μονόκερος είναι το βασίλειο των Μακεδόνα Και ως αν μας φαίνεται ότι τα σπαθία τα ακονισμένα Όπου λέγει να έλθουν στην Ρώμη Ότι να είσαι εσύ βασιλεύ Αλέξανδρε Και ως ήκουσεν τους λόγους του ο Αλέξανδρος, εχάρι χαράν μεγάλη και είπε ο θέλει ο Θεός ούτως θέλει γέννη και εχάρηκαν τα φουσάτα της Μακεδονίας ομού με τους άρχοντας της Ρώμης και ήλθαν τα βασίλεια όλοι στις Δύσεως και επροσκύνησαν τον και δώρα πολλά του ήφεραν και παρακάλεσαν τον να τους δώσει και να τους αφήσει καλάς τάξις και των τόπων τους και ο Αλέξανδρος ελυπήθη του και αφικέν τους καλέ τάξει όσαν ήθελαν και έδωκαν τον δώδεκα χρονών χαράτζιων και φουσάτων και προσκυνησάντων και εδιάβησαν. και άφηκε αυθέντιν στην την Ρώμην κάποιων εγκαρδιακών του φίλων τα Λαμεδόν. Παραγγελία Αλεξάνδρου και όρισε να τον πείθονται οι βασιλείς όλοι στις Δίσεως και πολλοί χρυσάφοι και φουσάτων επήραινε από αυτούς και γύρισεν προς του νότου το μέρος και εκεί ευρήκε βασίλεια πολλά και δυνατά. Και επολέμησε και επήρε κόσμο πολύ. και έφτασε κοντά εις των ωκεανών ποταμών όπου τρέχει ολόγυρα της οικουμένης και εκεί εις στου εις τόπου τόπους και ευρήκε ζώα θαυμαστά το πρόσωπον τους ή των ανθρώπινων ή τον δικέφαλα και ποδάρια ω ανασπίδα και επολέμησε με αυτούς και νίκησε τους, διότι τα ζώα εκείνα άρματα δεν είχαν και έπεφταν ογλίγορα. Και από αυτούς εδιάβη η βουνή πετρωτών, ως περσιδηρένιων, και ευγήκαν γυναίκες κατε πάνω του Αλεξάνδρου και επίησαν πόλεμον μέγαν με τα φουσάτα και εσκοτώθησαν αυτήν την ημέραν και ώραν στρατιώτε εκατό. Αυτέ οι γυναίκες είχαν πτερά όσα αιτή και νύχια όσαν δρέπαναν και ήταν δυνατές κατά πολλά και επετούσαν άνωθεν του φουσάτου και εκτυπούσαν των στρατιωτών εις τα πρόσωπα. Και ωσαν είδε ο Αλέξανδρος εκείνων τα καμώματα, Ευθύ όρισε και έδωκαν φωτείαν εις τα καλάμια, επειδή και ο τόπος εκείνος ήταν καλαμώδης. Και αυτές, όσαν επετούσαν άνωθεν της φωτείας, εκαίονταν οι πτερούγες του και έπεφταν κάτω και εσφαζάντες στα φουσάτα και εσκότωσαν απ' αυτές έως είκοσι χιλιάδε. και ήλθεν έως των ωκεανών ποταμών και πάλιν εστράφει στον κόσμο και ήλθεν εις την Εγκλυτέρα και όρισε να αναπαυθούν τα φουσάτα του. <Το> Πώς όρισε να κάμουν κάτεργα χοντρά. Και όρισε τους αυθεντάδε του τόπου εκείνου να του κάμουν κάτεργα χοντρά έως δώδεκα το κάθε κάτεργον να παίρνει χιλίους ανθρώπους αρματωμένους και την τροφή τους. Και όρισε το φουσάτων το Καβαλάρικον να υπάγει την Στερεάν ή στην βαρβαρίαν. Και έβαλε τον Φιλόνιν και τον Πτολεμαίον αυθέντας επάνω του Φουσάτου και συμφώνησαν να ανταμωθούν στην Αίγυπτον. Και είπε τους, «Οπόθεν διαβείτε και κάστρον Επάρετε του φουσάτων και χαράτζιων. Και ο Αλέξανδρος, ατό του, εισεύει στην Κόνιν και έριξαν τα κάτεργα όλα εις την θάλασσα. Και άρχισαν άνεμος επιτίδιος και εδιάβεναν προς την Ανατολή. Και έβαλεν τον Αντίοχον αφθέντιν ει τρει χιλιάδε κάτεργα, και οι άλλε τρει των Σελεύκιων, και ει άλλε τρει των Βυζάντιων, και ει άλλε τρει εισεύει ο Αλέξανδρος. και τα μέρη και έπλευσαν τριάντα ημέρες και 30 νύκτες, και έφτασε ο Αλέξανδρος εις την Αίγυπτον, με τα κάτεργα τα ειδικά του, εκεί όπου τρέχει ο Χρυσορώας ποταμός, και όρισε και έκτισαν εκεί κάστρον, και επωνομάσαν το Αλεξάνδριαν. Και ο Σελεύκειος ο Βοηβώντας ήλθε με τα κάτεργα εις την Κυλικίαν, και έκτισε και αυτός κάστρον, και επωνομάσαν το Και ο Αντίοχος, ο υψηλότατος και μέγας Βοϊβόντας ήλθε εις το κάστρο της Μαύρης Θάλασσας της Θράκης και επονόμασάν το «Αντιόχιαν». Βυζάντιος δε, ο μέγας καπετάνιος, ήλθε εις το στένομα της θαλάσσης, κάτωθεν εις τον λαιμόν του Σκουταριού, και έκδισε και αυτός κάστρον και επονόμασάν το εις το όνομά του «Βυζάντιο». Πώς ήλθαν οι Βοϊβοντάδες στην την Ο Αλέξανδρος ήταν στην Αλεξάνδρεια και ήταν πολλά πικραμένο δι'α τους βοηβοντάδε του και δι'α την αρμάδαν του και είχεν μεγάλων λογισμών δι'α την αργότητά του. Μη ανογούν των ημερών, ώραν μεσημερίου, έφτασεν ο Αντίοχος με όλην του την αρμάδα και ομολόγη του Αλεξάνδρου πως έκτισε κάστρο εις την Αντιόχια και χάρη πολλά. Και την άλλην ημέραν, την αυτήν ώραν, ήλθεν ο Σελεύκειος και ομολόγει πως έκτισε τις ελέφκιες και εχάρηκε και Και την τρίτη ημέρα ομοίω έφτασε και ο μέγας καπετάνιος, ο Βίζας, και ομολόγησε και αυτός ότι έκτισε κάστρον, το Βυζάντιον, εις εύμορφων τόπων. Και συνάχθησαν όλοι ο μου και εχάρη ο Αλέξανδρος μεγάλην χαράν. Και εκεί όπου ανταμώθησαν όλοι, έκτισαν άλλο κάστρον και επωνόμασαν το κάστρο εκείνο μία καρδία και κάθισαν εκεί μήνας έξ, έω να έρθει και το καβαλάρι Κωνφουσάτων. mm σύλθαν ήλθαν Μαντατοφόροι και εις τον Αλέξανδρο και του είπαν «Δια των ερχομών του Πτολεμαίου και Φιλόν. Μίαν αγγούν των ημερών, έφτασαν Μαντατοφόροι και είπαν «Έως το βράδυ έρχεται ο Πτολεμαίος και ο Φιλώνης». Και την αυτήν εσπέραν έφθασαν και εφήλισαν το χέρι του Αλεξάνδρου και άρχισαν να λέγουν τα πάθη και τους πολέμους όπου έκαμαν εις τις τα μέρη και εις τα βασίλεια της Αιθιοπίας και πώς τους ενίκησαν και επήραν τους βαρβάρους και ήφεράν τους εις τον βασιλέαν των Αλέξανδρων δεμένου. Και ευθύ, όπου του είδε ο Αλέξανδρος, έδωκεν τους όρκων φοβερών. Και αυτοί όμως σαν του και γίνηκαν όλοι οι δικοί του, όταν τους γυρεύσει να φασούν όλοι με τα φουσάτα τους και απόλυσέν τους. Ό, της καλής προαιρέσεως του Αλεξάνδρου. Και έδωκεν τους και δώρα πολλά, και άλογα σε λοχαλεινωμένα και επήγαν στον τόπον του και όρισε να τους στείλουν χαράτζιον. Κι απ' αυτού εσηκώθη ο Αλέξανδρος με τα φουσάτα του και επήγαινε στην Ασία και εκεί έκτισε κάστρον και επωνόμασέ το Τρίπολιν. Κι απ' αυτού εσηκώθη και επήγενε στις Φριγίες το μέρος, εις τις τροάδες το σύνορον. και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπουλης.